Επίση no soy o so Είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Έχει ακόμα βλαμένους. Από τους πιο έξυπνους πρωθυπουργούς που έχω, ίσως εξυπνότερος πρωθυπουργός που έχω γνωρίσει και έχω συνεργαστεί. Αυτό ακριβώς. Το λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε συνέδευξη που έδωσε και μας λέει ότι ο Κυριάκος Μισοτάκης είναι εξυπνότερος, όχι απλά έξυπνο, είναι έξυπνος άνθρωπος, αλλά είναι ο ξυπνότερο πρωθυπουργός που έχει συνεργαστεί και έχει συνεργαστεί ο Χρυσοχοίδης με όλους τους πρωθυπουργούς τα τελευταία 40-30 χρόνια από το Σιμίτι. Και μετά, μπορεί και νωρίτερα. Νομίζω ήταν και κάτι στον Ανδρέα Παπανδρέου, Υφυπουργό ή δεν ξέρω εγώ τι. Όμω, να το, το λέει εδώ και νομίζω αυτό το πιστεύουμε όλοι. Και αν δεν το πιστεύουμε, μα κάνει χαρούμενου, γιατί η χώρα πάει τέλεια. Είναι πρώτη. Είναι υπόδειγμα, όπω θα μα πει ο Βορύδη στη συνέχεια. Και έχει και έξυπνο πρωθυπουργό. Προφανώ, επειδή έχει έξυπνο πρωθυπουργό, πάει πρώτη και είναι υπόδειγμα. Αλλά μπορεί και το ένα να μην συνδέεται με το άλλο και να έχουμε δύο χαρέ. Το ένα ότι είμαστε υπόδειγμα και το δεύτερο ότι έχουμε έξυπνο πρωθυπουργό, άρα είμαστε πολύ χαρούμενοι και ξεκινάει η χρονιά, σήμερα που έχουμε και οκτώ 8 του μήνα, ο πρώτος μήνας δηλαδή έχει φύγει σχεδόν, ξεκινάει με πολύ θετικά γεγονότα και πολύ ευχάριστες ιδήσεις. οπότε σας καλούμε όλους μαζί να ακούσουμε το πλήρες κείμενο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη για να νιώσουμε εθνικά υπερήφανοι. Για να πάμε και στο σήμερα ήθελα να ρωτήσω αν ο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μπλοκάκι ή υπολογιστή πάνω, που τα γράφει, αν έχει το ίδιο σύστημα με το Σιμήτη και ποιο είναι το μεγάλο θέμα που κοιτάτε να αλλάξετε εσείς τώρα. Κοιτάξτε, ο... είναι άλλη εποχή και σήμερα οι ηγέτες οι... και οι άνθρωποι συνολικά από την πολιτική μέχρι τις επιχειρήσεις δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο. Ε, επίσης ο... είναι άλλος πολιτικός ο Μητσοτάκη, ένας πολύ έξυπνο. Άνθρωπος. Από του πιο έξυπνου πρωθυπουργού που έχω, ίσω ο ξυπνότερο πρωθυπουργό που έχω γνωρίσει και έχω συνεργαστεί, και, αριστούργημα, και ο τρόπο με τον οποίο κινείται είναι με βάση μια σειρά δεδομένα που ο ίδιο αναζητά. Έχει ακόμα βλαμμένου. Από του πιο έξυπνου πρωθυπουργού που έχω, ίσω ο ξυπνότερο πρωθυπουργό που έχω γνωρίσει και έχω συνεργαστεί. Φωράω Από ανακυκλώμενα φύγκια Δάσκαλε Βεργέτη Πάνσοφε Είναι πάνσοφος λοιπόν όπως λέει και ο Βέγκος Είναι ο εξυπνότερος όπως λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης Δεν νομίζω να υπάρχει διαφωνία περί αυτού Έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα Και απολαμβάνουμε μια ζωή τέλεια Επειδή ακριβώ έχουμε τον εξυπνότερο πρωθυπουργό που έχει συνεργαστεί, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη. Βέβαια, όλα αυτά τα κρίνει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη. Έχει μια σημασία όλο αυτό, αλλά όμω δεν είναι μόνο ότι τα λέει ο Χρυσοχοίδη. Νομίζω συμβαίνουν, ισχύουν. Ισχύει το γεγονό που μα περιγράφει εδώ ο Υπουργό Πολιτική Προστασία, τον έχει διορίσει ο εξυπνότερο άνθρωπο του... που έχει συνεργαστεί του κόσμου. Ο εξυπνότερο άνθρωπο του κόσμου είναι ο Έλ Περνάμε από τον έναν έξυπνο στον άλλον, τον οποίο ο Έλμαρ είναι αυτό που έχει την Τέσλα, έχει ένα σωρό επιχειρήσει, συνεργάζεται με τον Τραμπ, προτείνει πολύ ωραία πράγματα και λογικά. Τώρα, τελευταία έχει την πλατφόρμα X, δηλαδή το πρώην Twitter, ε, θέλει να φυλακίσουμε τον Πρωθυπουργό τη Μεγάλη Βρετανία, προτείνει κάτι λύσει καινοτόμε και για άλλε χώρε, μαζί και ο Τραμπ ότι θέλει να πάρει τη Γρυλανδία και τον Παναμά για να έχει τη διόρυγα. Ωραία ξεκινάει η νέα θητεία, η δεύτερη του Τραμπ. Ωραία ξεκινάει το 2025. Ωραία είναι να έχει έξυπνου ανθρώπου, αλλά τον Μητσοτάκι τον έχουμε δίπλα μα και τον χαιρόμαστε. Τον Έλλον Μάσκ, που είναι ο έξυπνο του κόσμου, ο έξυπνότερος του κόσμου, δεν τον έχουμε δίπλα μας όμω θα φροντίσει κάποιο να τον φέρει κοντά μα. Και τι έκανε η ελληνική λύση. Επισήμω το μοναδικό ελληνικό, πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό κόμμα με εντολή από τα κεντρικά του κόμματο και μπράβο στον Φράγκο. Μαζί με άλλους ευρωβουλευτές κινούμε διαδικασία να κληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Μάσκ. Θα τον καλέσουμε. Θα καλέσουν η, η ελληνική λύση με, δια μέσω των, δια των ευρωβουλευτών της. Θα καλέσει τον Έλλον Μάσκ Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμω παραμένει μακριά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι στι Βρυξέλλε, είναι στο Στρασβούργο, δεν ξέρω πού θα πάει και αν πάει ο Έλλον Μάσκ. Εκεί όμω που δεν υπάρχει περίπτωση να αρνηθεί την πρόσκληση του Βελόπουλου, ο Έλλον Μάσκ, είναι όταν θα τον καλέσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το ίδιο να μου θυμίζει, Στέφανε, θα το κάνουμε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όπω κάλεσε τα τάγματα Αζόφο Μητσοτάκη, θα καλέσουμε τον Έλλον Μάσκ εμεί. Θα απαιτήσουμε από τον πρόεδρο της Βουλής που μπορεί να ακουστεί γραφικό, περιθωριακό, ξέρω εγώ, δε, δεν με διάζει. Μα δεν νοιάζει. Δεν με διάζει. δεν νοιάζει. Τι λέει το βρωμό σύστημα τους. Αλλά δεν με διάζει. Μα δεν νοιάζει. Έχει ακόμα βλαμμένους. Μα Για να καταλάβετε ποιοι παλεύουν και ποιες σκορπιδεύουν. Το κάναμε για να έρθει ο Μάρκο στην Ευρωβουλή και να ξεφτελήσει του πεδωραστέ, παιδόφιλου, τα λαμόγια που μα κυβερνάνε. Ταρακουνήθηκε όλο το σύστημα. Τελείωσε! Ε, τελείωσε, όπω έλεγε και ο Καλοχαιρέτα. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια πρόσκληση για το Ευρωκοινοβούλιο προ τον Έλον Μάρκο. Είναι αυτά που κάνουν οι Ευρωβουλευτέ που καλούν κάποιου να παρακολουθήσουν συνεδριάσει και περνάνε πέντε μέρε διακοπέ στο Στρασβούργο. Ε, αυτό θα κάνει με τον Έλον Μάρκο όμω. Εμεί το άλλο μένουμε εδώ, τον θέλουμε δίπλα να έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να τον έχει καλέσει ο Βελόπουλο, να είναι ο κύριο Στασούλα, πρόεδρο τη Βουλή, να είναι το κοινοβούλιο να μιλήσει, να τοποθετηθεί για τα φλέγοντα θέματα, για το Twitter που το έκανε εξ, μεγάλη πτυχία αυτό και για όλα τα υπόλοιπα που τώρα θα γίνουν και επίσημη αμερικανική πολιτική από την μεγάλη χώρα που είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, αν δεχτεί ο Έλλον δια μυαλά έχει με τον Βελόπουλο και ο Βελόπουλο έχει ίδια μυαλά με τον Έλλον Μάσκ. Ένα από του δύο είναι πιο επιτυχημένου. Ο που πουλάει αυτοκίνητα και διάφορα άλλα και δορυφόρου. Ο άλλο πουλάει κρέμε. Κρέμε και όλα αυτά τα σκευάσματα, τα πολύ χρήσιμα. Μπορεί ο Έλλον Μάσκ να θέλει να βάλει από κοντά, να λείψει πάνω του το τελοπών. Να νιώθει ένα πόνο, ή το εντερικών, ή το στομαχικών, ή το βυζαντινών, ή το. Ποιο άλλο είχε. Όλα αυτά που έχει σε εικόν, ε, τα τόσα πολλά. Οπότε αν τα μάθει, σίγουρα θα έχει μια περιέργεια να έρθει να δει από κοντά πώς γίνονται αυτές οι διαδικασίες και σίγουρα θα φύγει έχοντας τη βαλίτσα του, ο Έλλον, τις επιστολές του Ιησού που τις κρατούσε. Αυτός μόνο ως μοναδικός άνθρωπος στα χέρια του Βελόπουλος. Πολύ ενθουσιασμός έχει πέσει με αυτή την πρόταση εδώ, μας. Εδώ μα αρέσει πάρα πολύ. είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά όχι τόσο πολύ όσο οι ακροατές του. Εμένα όμως με πειράζει κύριε Πρόεδρε κάτι άλλο. Με πειράζει αυτό το... Ε, Ελεϊνό, το άσχημο κυνηγητό που σε κάνει το σύστημα εδώ στην Ελλάδα ε, δεν έχει αυτό σε κανένα πολιτικό. Εγώ είμαι 75 χρόνια άνθρωπο, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, Πρόεδρε μου. 50 χρόνια. Μα ακού, Πρόεδρε. Ακούω, πώ δεν ακούω, κακό ακούω. Λοιπόν, ε, εσύ. Tinigese se skinigane, opos kinigusan palyatus aiyuze. No más mi carrera en tener Hits. Tengo hits porque yo senté la base. Ya no tengo nada más que decir. Se skinigane, opos kinigusan palyatus aiyuze. Pa decirles, hace falta mucha clase. Y tu caca dura, marea. Hasta tu mamá la dararea. Te manda gamna tiene la mala χαρά παλιά θα oh, oh, oh. άκρα. Yeah. Αλλά έτσι του yeah. παιδί yeah. ρίξουν το Βελόπουλο στο κολοσσέο μέσα στα άγρια θηρία, έτσι κυνηγούσαν του άγιους παλιά. Εδώ το λέει ο ακροατή του, δεν το λέει για τον Musk, Το λέει για την γενικότερη πολιτική παρουσία. Ευλογία για τον τόπο, θα πω εγώ και για όλου εμά, του Κυριάκου Βελόπουλου και βγήκε εδώ μέσα Κροατή στην ραδιοφωνική εκπομπή. Γιατί είναι συνάδελφο ο Βελόπουλο και του είπε αυτά ακριβώ με αυτέ τι λέξει και αυτέ τι εικόνε. Έκανε τι παρομοιώσει του ο Κροατής, με τι οποίε επίση συμφωνούμε και έχει απολύτω δίκιο. Και μπράβο, δίκιο έχουν όλοι όσοι μεταδίδουμε εδώ. Δίκιο έχει ο Βελόπουλο, δίκιο έχει όλον μα, έτσι κι αλλιώ. Δίκιο έχει και ο Τάκη Θεωδωρικάκο, υπουργό Αναπτύξεω ο οποίος μας ανακοίνωσε τα καλά νέα για το Δεκέμβριο; Ύστερα από αρκετά χρόνια, η Ελλάδα έχει σύμφωνα με την Eurostat αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα για τον μήνα Δεκέμβριο. Μπράβο τους! Το σχέδιό μας για αποκλιμάκωση των τιμών, ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, έχει θετικά αποτελέσματα. Κύριε τα χρόνια σου και τα καλά σου! το και οι στην σου. το σχέδιό μα για αποκλιμάκωση των τιμών ενίσχυση του υγιού ανταγωνισμού. Έχει σχετικά αποτελέσματα. Μπράβο! Αυτό ακριβώ δεν το καταλάβατε εσεί στι γιορτέ που βγήκατε να ψωνίσετε, και όλοι μα δηλαδή, εσεί και εμεί, δεν το πιάσαμε αυτό. Αλλά είχαμε αρνητικό πληθωρισμό, ήταν πιο κάτω δηλαδή. Ε, και το λέει εδώ ο αρμόδιο υπουργό, ο κ. Θεοδωρικάκος. άλλη μια επιτυχία αυτή τη κυβερνήσεω και του ίδιου προσωπικά, γιατί είναι κάποιου μήνε στο Υπουργείο και τα έχει καταφέρει μια χαρά εκεί που είχαμε κάτι πληθωρισμού που τρέχανε τα λάδια, τα προϊόντα. Οι βρεφικέ τροφές που τι κλειδώνανε κιόλα. Τώρα έχουμε αρνητικού πληθωρισμού και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Άλλο ένα καλό στα τόσα καλά που έχουμε και ζούμε και α, αναπτυσσόμαστε μέσα σε αυτά. Για την εξυπνάδα του Πρωθυπουργού, μου γράφει εδώ ένα ακροατή, έτσι όπω την χαρακτήρισε ο Χρυσόχοηδη, για μου, λέει και χρόνια πολλά. Ναι, αν ήταν πραγματικά έξυπνο ο Μητσοδάκη, θα έπρεπε να προτείνει στον Τραπ να γίνουμε εμεί η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, αφού ο Καναδά δεν θέλει. Άσε το χρυσό χουντίδι, η έκφραση τώρα αυτή, να λέει. Λέει εδώ ο Κροατή, επειδή έχει θέσει θέμα και Καναδά ο Τραμπ, όχι μόνο Γκριλανδία που είναι λίγο παραπέρα, αλλά είναι μια έρμη χώρα που ανοίξει στη Δανία σιγά, και Παναμά που είναι λίγο πιο κάτω, με σουλαβούν κανένα δύο χώρε ακόμη. Ε, έχει θέσει θέμα και Καναδά. Εμεί εδώ είμαστε πρόθυμοι, νομίζω, όντω, θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια πρόταση από την κυβέρνηση. Ε, το άγαλμα το έχουμε του Τρούμαν, ο Έλον Μάσκ θα έρθει. Πρόθυμου θα βρούμε, είμαι σίγουρο. Οπότε μπορεί να ξημερώσει μια καλή ημέρα, ένα καλό έτος και για όλου εμά. Πρόεδρο δεν έχουμε, ακόμη δηλαδή έχουμε την κυρία Σακυλαροπούλα. Θα την έχουμε για καναμίνα, μήνα. Μετά δεν ξέρουμε αν θα την έχουμε. Μπορεί να είναι και αυτή η υποψήφια, κανεί δεν ξέρει. Δεν είναι στο μυαλό του ξυπνότερου πρωθυπουργού που έχει συνεργαστεί ο Χρυσοκοοίδη, κανεί δεν μπορεί να μπει σε αυτό το μυαλό. Ξέρουμε, ακούγονται διάφορα ονόματα ποιοι θα μπορούσαν να είναι υποψήφοι πρόεδροι, όμως θα ακούσουμε τώρα αυτόν που σίγουρα δεν θα είναι πρόεδρος. Ο πρόεδρος ο θεσμός του πρόεδρος δημοκρατία, όπως έχει εξελιχθεί στη μεταπολίτευση, είναι ένα, ένας θεσμός που συμβολίζει την ενότητα του κράτους και την ενότητα του έθνους. Άρα πρέπει να είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ενώνει. Για να το πω λίγο σημαντικά να τι ενώ. Εγώ. Μπορείς να και προφάλλον κανένα ναι, ναι. Με γίνονται αυτό μου, εγώ Τα πολιτικά χαρακτηριστικά του Αδόνητος Γεωργιάδου Είναι χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να με οδηγήσουν κάποτε σε αυτή τη θέση Απαντούμενος μου όχι Δεν κάνω για αυτή τη θέση ο, ο, ο, Απαντώ μου όχι Δεν κάνω για αυτή τη θέση Όχι, το Μην το δέσουμε Επειδή ο ίδιο αυτό χαρακτηρίζεται Και αυτό τοποθετείται στη μη λίστα των υποψηφίων προέδρων δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα είναι κάνει τα πολιτικά χαρακτηριστικά του Αδόνιδος Γεωργιάδη νομίζω τα πολιτικά και τα υπόλοιπα ε, ε, ενώνουν τους Έλληνες δηλαδή γελάνε οι Έλληνες ε, ε, νομίζω νιώθουμε μια ικανοποίηση όταν τον ακούμε να λέει αυτά που λέει ο ίδιος νομίζει ότι έχει γονίες εμείς πιστεύουμε το ακριβώς Αντίθετο, βγήκε να τοποθετηθεί. Σήμερα και έλεγε αυτά για την το υποψηφιότητα του προέδρου της Δημοκρατίας. Εξαίρεσε τον εαυτό του, εξαίρεσε και το Βορύδη. Θα ακούσουμε τώρα πώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η θέση... Όντως, πού το Βορύδης μπορεί. Η θέση αυτή δεν είναι για πολιτικούς τύπου Βορύδη, Γεωργιάρη. Είναι για πολιτικούς που μπορούν να προκαλέσουν ηρεμία. Εσείς. Γαλή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 Οπότε δεν ταιριάζει για αυτή τη θέση. Δυστυχώ, ενώ πάνε όλα πάρα πολύ καλά, δεν θα έχουμε πρόεδρο τη Δημοκρατία ακόμα, γιατί είναι νέο. Μπορεί κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, στα 120-140 θα φτάσει σε αυτή την ηλικία, κάποιε κυβερνήσει τότε να τον προτείνουν και ο λαός που θα ζει τότε σε αυτόν τον τόπο, δεν ξέρω τι θα είναι, ε, να έχουν πρόεδρο Δημοκρατία στον Άδωνη Γεωργιάδου. Είναι μια ωραία εξέλιξη, μια ωραία εικόνα, να το κάνουμε εικόνα. Νομίζω θα νιώσετε μια ικανοποίηση από όλο αυτό. Έβγαλε και τον Βορύδη γιατί και ο Βορίδη έχει γωνίε στι τοποθετήσει του, βέβαια τον τελευταίο καιρό δεν έχει τίποτα. Ένα χαμολητό είναι ο βορίδη, βαριέτ τρελά που βγαίνει και όπου εμφανίζεται. Παρόλα αυτά, βγήκε σήμερα, τοποθετήθηκε και έθεσε ένα ερώτημα με το γνωστό ύφο για τα όσα γίνονται στον πλανήτη. Τώρα, εκτό από τον πρόεδρο τη δημοκρατία κύριε Υπουργέ, επειδή ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα δικά μα και καλά κάνουμε εσωτερικά τη χώρα, <κυκλή> το περιβάλλον του 25 δεν φαίνεται ένα πάρα πολύ καλό τι σου ε... ανησυχεί τι σου ανησυχεί ε... Τίποτα, πάνε όλα μια χαρά Το εκφράζει με ερώτημα Αλλά το ερώτημα περιέχει θέση ε, Πάνε όλα τέλεια Ήδη ο Τράμπ έχει πριν αναλάβει Δέκα μέρε πριν αναλάβει Έχει πει για τον Παναμά, για την Γυρλανδία και τον Καναδά Και νομίζω για τον Παναμά κάτι άφησε να εννοηθεί Και με στρατιωτικά μέσα Αν διάβασα καλά, γιατί έρχονται με καταιγιστικό τρόπο οι πληροφορίε, ένας πόλεμο είναι σε εξέλιξη, Ρωσία-Ουκρανία, μια άλλη σφαγή είναι σε εξέλιξη στα νότια σύνορα, τα δικά μα, Μέση Ανατολή, Ισραήλ, γενοκτονία στη Γάζα. Ο Ερντογάν, τώρα που άνοιξε και την όρεξη εκεί με τη Συρία, θέλει να πάρει τη μισή, την άλλη μισή δεν ξέρω ποιο θα την πάρει και τι ακριβώ θα γίνει. Αυτά είναι μόνο τα πρόχειρα. Δεν πάμε προ τον Ειρηνικό, που είναι η Κίνα, που είναι. Ε, οι ανταγωνισμοί στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ε, ο, οπότε είναι η Ταϊβάν και όλα τα, τα άλλα, τα πολύ ωραία και εκεί, και οι ευρύτεροι ανταγωνισμοί, ε, τα γεωπολιτικά που, που βάζουν Ιράν μέσα, Σαουδική Αραβία, Μέση Ανατολή, ε, Βόρεια Αφρική και διάφορα άλλα. Αλλά... Πάρα πολύ καλά, ακόμη και ο Καναδά, γιατί έχει μπει και ο Καναδά μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι. Άρα, πολύ σωστά ρωτάει ο Βορήτη: Τι σα ανησυχεί, Πάνε όλα πολύ καλά. Έχουμε καλή κυβέρνηση. Μη φοβόσαστε, ό,τι και να γίνει, έχουμε περάσει πανδημίε με αυτή την κυβέρνηση, έχουμε περάσει φωτιέ, Καϊ Καταβριλή για το Χαλάνδρη, έχουμε περάσει πλημμύρε, έχουμε περάσει χιόνια με μεσημέρι, αυτά τα χαήρευτα ήρθαν. Έχουμε περάσει τα πάντα και έχουμε επιβιώσει και τα βγάζουμε όλα τέλεια εκτός από αυτούς που ήταν στην Αττική Οδό και είχαν μείνει πέντε μέρες. Δύο μέρες και δεν είχε έρθει κανείς. Οπότε, επειδή πάμε και πρώτοι, είμαστε και πρώτοι, όπως θα ακούσουμε τώρα, θα το ξαναθυμηθούμε, να μην μα ανησυχεί τίποτα. Και δεν είναι τυχαίο ότι στη σχετική λίστα του ο οικονομής κατατάσσει την πατρίδα μας στις πρώτες θέσεις είμαστε στην κορυφή ανάμεσα σε εκείνες τις χώρες με τις καλύτερες προοπτικές. Η Ελλάδα ε, θα μπει στο 2025 ως η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργία στην Ευρώπη. Είναι η πρώτη χώρα σε μειώσεις φόρων ως προς το ΑΕΠΤΙΣ στην Ευρώπη. Είναι η πρώτη χώρα σε μείωση χρέους ως προς το ΑΕΠ. Πάντως, έχουμε μείον. την ταχύτερη αύξηση των επενδύσεων ναι. και έχουμε επίσης, εδώ Άραστε. έχω, ναι. και την ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών. Απ' τη θέση 19 που παρέλαβα, σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι δεν γίνεται! Εδώ ένα μήνυμα ζεματάκι Με Κυριάκο Μητσοτάκη Τον κυβερνικό εκπρόσωπο τον κύριο Μαρινάκη Τον Χατζηδάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη Ολισσάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη Του Αδόνιδος Το πολιτικό ανάστημα Οι οποίοι μας λένε πόσο πρώτοι είμαστε Και κάποιες πρωτιές στην τύχη βάλαμε ένα Να φτιάξουμε ένα μικρό ηχητικό κοκτέιλ για να κάνουμε εισαγωγή σε αυτό που είπε σήμερα ο Βοηθή και θα το ακούσουμε τώρα. Ε, δεν το έχουμε πειράξει, το είπε έτσι ακριβώ. Λέει πολλά τώρα τελευταία, αλλά το περιγράφει με πολύ ωραίο τρόπο. Ε, συμπυκνώνεται, και αν έπρεπε να βάλουμε ένα τίτλο στο εξή: Ότι η Ελλάδα είναι υπόδειγμα. Ό, ότι παραδοσιακέ χώρε η Ελλάδα και η Ιταλία φαντάζομαι δεν το έχει φανταστεί κανένα. Είδατε. Και η Πορτογαλία δηλαδή. Και η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ακριβώ γιατί είναι πυλώνα σταθερότητα και γιατί, γιατί στην πραγματικότητα έχει επιλέξει ένα επιτυχημένο μοντέλο διακυβέρνηση. Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Το οποίο συνδέεται με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών που φέρουν αποτέλεσμα και η χώρα η οποία μέχρι πριν από πέντε χρόνια ήταν παρία σε διεθνέ επίπεδο, σήμερα να πρωταγωνιστεί και όλοι να λένε: Για κοιτάξτε, κάτι κάνει η Ελλάδα εκεί. Πώ το κάνει η Ελλάδα, να το κάνουμε κι εμεί. <Ροί> να έχει γίνει δηλαδή ένα η χώρα αυτή. Και είμαστε αλφα-εθνικοί. <Και> Και η χώρα η οποία μέχρι πριν από πέντε χρόνια ήταν παρίας σε διεθνές επίπεδο, σήμερα να πρωταγωνιστεί και όλοι να λένε γιατί κοιτάξτε κάτι κάνει η Ελλάδα εκεί, πώς το κάνει η Ελλάδα να το κάνουμε και εμείς. Mm. Να έχει γίνει δηλαδή ένα υπόδειγμα η χώρα αυτή. Είμαστε υπόδειγμα. Δεν το έχετε καταλάβει Πρέπει κάποια στιγμή όμως, επειδή ζείτε στο δικό σας μικρό κόσμο, με κάτι θεματάκια, μάλλον ανθυποθεματάκια, δεν σας φτάνουν οι μισθοί, τραβάτε από εδώ, τα ενίκια είναι πανάκριβα, δεν βρίσκεις σπίτι, να μείνεις και να αγοράσεις ε, βενζίνες, ε, ρεύματα, τιμολόγια και όλα αυτά. Επειδή αυτά τα ανθυποθεματάκια σας θολώνουν το βλέμμα, το μυαλό και τη ματιά, Εδώ η χώρα είναι υπόδειγμα. Το είπε πολύ καθαρά. Τελικά είμαστε οι πιο πρώτοι, υπερπρώτοι. Έχουμε γίνει υπόδειγμα. Κάθονται όλε οι χώρε και μελετάνε πώ ακριβώ τα κατάφερε ο εξυπνότερο πρωθυπουργό, σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και έχει φτάσει την Ελλάδα πρώτη. Γιατί έδωσε αυτή την εικόνα ο κ. Βορύδη. Είπε ότι κάθονται και μελετάνε οι άλλε χώρε πώ το έχει κάνει η Ελλάδα. Φαντάζομαι στη μελέτη αυτή, εμένα αυτό που με περισσότερο είναι η χαμοστέρνα που όταν βρέχει κλείνει, γεμίζει με νερό περίπου 50 χρόνια τώρα από τότε που φτιάχτηκε. Στη μελέτη θα έχει μπει και αυτό, ότι πώς θα καταφέρουν εκεί και όταν ρίχνει ένα χαζόβροχο, όχι ακριβώς νερό ποντί, κλείνει η χαμοστέρνας και γεμίζει όλο το υπόγειο κομμάτι από κάτω. Οπότε είμαστε αντικείμενο μελέτης, Αυτό το μεταδίδουμε εμείς εδώ για να πάρετε θάρρος, να πάρετε αέρα, να νιώσετε υπερήφανοι, αισιόδοξοι και όλα αυτά τα μικρά που σας ταλαιπωρούν, τα είπαμε και πριν, να τα αγνοήσετε και να δείτε τα πράγματα με τη ματιά που τα βλέπει ο Βορύδης. Θα σας δώσει κουράγιο, θα σας εκτινάξει από τη θέση που βρίσκεστε και θα νιώσετε διαφορετικά. Ευτυχία δηλαδή που είναι και το ζητούμενο στη ζωή. Εδώ είναι η ελληνοφρένεια με αυτά τα συμπεράσματα τα ω. Συμπέρασμα από όσα είπε ο Βορύδη, επειδή είμαστε υπόδειγμα. 2.11.10.80.880, ένα επίση που τα βλέπει πολύ αισιόδοξα είναι εκεί. Σα περιμένει σε αυτή τη τηλεφωνική γραμμή. Πείτε του και εσεί τα δικά σα, μοιραστείτε χαρέ, υπερηφάνειε και πείτε πώ νιώθετε που είστε υπόδειγμα. Ο Θανάη Αθένα, όπλου ρυθμίζει τον ήχο. Στο τηλέφωνο το είπαμε, το mail είναι radio.parpolitik.gr. Το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ εδώ αυτή την ώρα μπροστά μου. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του λαού. Κολλητά πρώτε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Γεια σα, Αποστόλη. Γεια χαρά. Καλή χρονιά να έχει με υγεία και εσύ και ο φίλο μα, μάλλον ο Θήμιο. Λοιπόν, είδα ένα βιντεάκι που ανέβασε ο Θήμιο. Μάλλον μοντάς πρέπει να είναι αυτό, με σέναν και τον συγχωρεμένο. Ποιο είναι ο συγχωρεμένο, έχουν πολύ συγχωρεμένο σε αυτόν τον τόπο. Έλα μου, τον πρόσφατα συγχωρεμένο και εσύ πάλι. Οι αλήθειε πρέπει να λέγονται. Ναι. Ναι, α πούμε μερικέ. Χρηματιστήριο, Τορμιένα, Στο Παφαντονίου, μαύρα τα μία ζήμε, τσουκάτο, πόρτοκαρά, στέγκο, πάχτα. Αγροτικέ επιδοτήσει, κατάχρηση ΕΣΠΑ. Είναι αυτό συγχωρεμένο. Συγωρεμένο. Συγχωρεμένο είναι, είναι κάποιο που συγχωρέθηκε. Πιστεύει ότι αυτό θα συγχωρεθεί? Έλα, έλα, μην γίνεσαι κακός. κακό. Απλώ έχω να σου κάνω μια πρόταση. Εβεβαίω. Αύριο να πάω να βγάλει στο Α, καλό. Καλό δεν είναι. Έχω να πω πολλά. Έχ Δηλαδή, όσα είπα και στο βίντεο, όχι παραπάνω. Τα σκάνδαλα και είναι αρκετά. Σε ένα λεπτό έχω τελειώσει και τα υπόλοιπα, δεν αργώ. Προνια πολλά καλή χρονιά. Για χαρά, καλή χρονιά. Θέλω να πάρει τηλέφωνο στη Νέα Δημοκρατία και να του ρωτήσει γιατί δεν είναι τέσσερι ορό του σε λαϊκό προστίνμα. Φοβήθηκαν τα μικρόβια που φέρουν τα σάλια. Θεσ δεν έχω ξαναδεί. Κάνουν το άσπρο μαύρο ότι αυτοί οι συνεχιστέ του έργου του ΣΥΡΙΖΑ. μακάρι που το είπαν έτσι, ξεκάθαρα να το δει ο λαό και να ξυπνήσει. Ναι, αυτό περιμένα Όχι, γιατί τώρα εμφανίζεται όμω η ακροδεξιά να λέει την αλήθεια με τη λατινοπούλου και κάποιο άλλου κάθε. Καλάτι. Δεν ξέρει πάντα. Τέσσερα τώρα θα μιλήσουμε ο για να... την Λατινοπούλου. Αφού το αγαπά τόσο πολύ, το αξίρει το πόδι σου. Εγώ, γιατί πρέπει να το δω. Εντούτοι όμω εκμεταλλεύτηκε την περίσταση και πάλι. Η Λατινοπούλου θα πει οτιδήποτε χρειαστεί για να βρεθεί μια κάμερα μπροστά τη. Ακριβώ. Γι' αυτό έπρεπε και τα άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση να τοποθετηθούν με πιο ευσύ τρόπο εναντίον του Σιμίτη. Ο οποίο ο άνθρωπο κατέστρεψε την Ελλάδα. Και σήμερα, τόσα χρόνια μετά το θάνατό του, μα κυβερνούν οι άνθρωποι του. Έλαμορ, κατεστραμμένοι ήμασταν έτσι κι αλλιώ τη Τραγωγία και δεν νομίζω ότι ούτε η μεγα του Θεού τον σώζει. Αν είναι να πιστεύουμε στο Θεό να πιστεύουμε και στη συγχώρεση Καλά κάνεις Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλημέρα επίσης Καλώς ορίσατε τα από Ρέθιμνο Γεια σου και νόμιζα από Κάιρο, πήγες Ρέθιμνο τώρα Ο Αχιλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια z. Ρέθυμνο τώρα. Ναι, πήγα ρέθυμνο. Πότε θα έρθει και εσύ, ρέθυμνο. Ρέθυμνο θα έρθω τώρα κοντά. Το ξέρω, πω ακριβώ για να κανονίσω ρεπό. Πότε, Πότε ακριβώ έρχομαι. Που... Το Αγίο Αθανασίου, 18 Γενάρη, 16 χανιά 17 Ηράκλειο, 18 Ρέθυμνο. Και σε ποιο χώρο. Δεν ξέρω, μην με φέρει σε δύσκολη θέση. Α, εντάξει, θα το βρω εγώ. Με Αλλά τότε θα πέρασες. το έχω μάθει. Καλά πέρασες Μια χαρά. Έχει και το ίδιο πέμτο με για το Σιμίτι. Εγώ αν έχω. Εγώ να, Παιδί πέρα πέρα. μου, εμεί έχουμε Gigabyte στον επιφα Του. Και τώρα Δεν θα πρέπει είναι. να περιμένουμε να περάσουν τρει-τέσσερι μέρε για να ξαναπαίξουμε. Δίνουμε στον ελληνικό λαό τον τόνο τη σοβαρότητα. Και εσά, καλή τύχη πίσω αυτά που σου πήρα από το χρηματιστήριο, Γεια! Σίγουρα. Χαίρετε. Χαίρετε και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εχθέ το κίνημα τη Ελληνίδη το μαγνητοσκοπημένη εκπομπή, είναι καλά. Καλά πρέπει να είναι. Σήμερα το βράδυ πρέπει να ορθώ στα κανονικά εκπομπή. Νομίζω ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ, να καλά. Του έχω αποκλειστικά. Για δώσε. Το προσκύνημα για το Σιμίτι θα γίνει στο χρηματιστήριο στου Οφοκλέου. Ναι. Ας, σε αυτό το χτίριο θα γίνει. Πρώτο mm. αποκλειστικό. Δεύτερο. Ξεκινάω με ένα θλιβερό και ένα ευχάριστο. Το θλιβερό. Μεσί στι εστίε είναι οι σημαίε κάτω στα αυλάχικα τη βάρη. Τέσσερι, γιατί. Γιατί. Φεύγει ο πρέσβη ο Αμερικάνο, ο Έλληνα, τώρα μην με το όνομά του. Τα άμαθα, ναι, τώρα. ναι. Η τούνη, αυτό τούνη. Πού ήταν στο Μάι Στάιλ Ροξ. Αυτό ο τούνη. Μπράβο, βράβο. Η μάνα μου δεν μη κυνηγάει φάου, φάω, μη κυγει να μη φάω. <laughs> και το ευχάριστο τώρα γυρίζει. Και η καινούργια τσόντα ο Σιρινάκη Τούβλη, Αλεξανδράτου, η καινούργια πρέσβη. Και ποιος θα είναι πρωταγωνιστή. Εσύ, τον λιγουρεύεστε! Τον λιγουρεύεστε! Μακάρι. Τα λιγουρεύεστε! Τι είναι αυτό, έρμαν τα. Κάρτε το όσο προλαβαίνετε! Σε αυτό το τίμηνο δεν είμαστε καθόλου καλά. Μπέτρα, τέρα. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα αυτά τα ζητήματα Ακριβώ γιατί είναι πιλώνα σταθερότητα και γιατί, γιατί στην πραγματικότητα έχει επιλέξει ένα επιτυχημένο μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο συνδέεται με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών που φέρουν αποτέλεσμα και η χώρα η οποία μέχρι πριν από 5 χρόνια ήταν παρίας σε διεθνές επίπεδο σήμερα να πρωταγωνιστεί και όλοι να λένε για κοιτάξτε κάτι κάνει η Ελλάδα εκεί πώς το κάνει η Ελλάδα να το κάνουμε και εμείς mm. να έχει γίνει δηλαδή ένα υπόδειγμα η χώρα αυτή Και είμαστε αλφ Και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε αλφα-εθνικοί, έχουμε γίνει υπόδειγμα και λένε όλοι για κοιτάξτε πώς το κάνει η Ελλάδα. Ναι πάμε τέλεια, το βλέπουμε, το ζούμε εμείς καθημερινά εδώ το αναδεικνύουμε, όμως υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας, συμπολίτες μας, ελάχιστοι, μία τώρα θα ακούσουμε από αυτούς, που δεν περνάνε και τόσο καλά. Η κυρία που ακολουθεί είναι μία από εμά είναι η κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Έχουμε συζητήσει δημόσια τα χρήματα που κάποιοι ευρωβουλευτέ παίρνουν και πόσα πολλά χρήματα να είναι. Ναι, είναι λάθο τα χρήματα που ακούτε. Ότι πληρωμένα τα γραφεία, λέει είναι εδώ, πληρωμένα εκεί, τα ταξιδιωτικά. Τα ή... Επειδή έχω μία άνεση παραπάνω, λίγο να μα το εξηγήσει. Θα σα το εξηγήσω, αν και δεν χρειάζεται να σα το εξηγήσω εγώ. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, οπότε οποιοδήποτε θέλει να μάθει πόσα παίρνει ένα ευρωβουλευτή μπορεί μέσα να γουγκλάρει. Είναι γύρω στι 30.000 ευρώ. Πόσο! Okay. Σιγά μην είναι και 100. Εγώ... Όχι, γύρω σιγά. Τα έχετε μισό λεπτό. Υπάρχει. Υπάρχει Υπά. μια παραπληροφόρηση. Υπάρχει μια τεράστια παραπληροφόρηση. Υπάρχει διαφάνεια. Μπορείτε να δείτε και πώ θα βγάζαμε ω επαγγελματίε άλλων ειδών και πώ θα βγάζουμε και του ευρωβούλε. Εσύ προφανώ φαντάζομαι. Εγώ μπαίνω μέσα. Ε, είσαι το πούμε απλά. Εγώ, ε, με... κατάφερες. Εγώ μπαίνω μέσα κατά 60%. Όποιο μπει μέσα τώρα στο προφίλ, μπορεί να δείτε τι έβγαζα παρουσιάστηρια, μπορεί να δείτε τι έβαζα τα τελευταία χρόνια και την βάζω ευρωβουλευτή. Αυτά τα 30 χιλιάρικα που ακούγονται είναι παντελώ ψεδρή πληροφόρη. Είναι παραπληροφόρηση. Και κάπου, όπα. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Μπαίνει μέσα. Η κυρία Ελεωνόρα Μελέτη είναι ευρωβουλευτή. Την, την έβγαλαν οι ψηφοφόροι που επέλεξαν το ευρωψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία, επειδή ήταν προβεβλημένοι. Μόνο γι' αυτό δεν χρειαζόντουσαν τίποτα άλλο. Οι πιο εύκολοι ψηφοφόροι θέλουν τα ελάχιστα. Την ξέρω, την ξέρω, την εμπιστεύομαι. Ωραία, μαλλί Τη στέλνω εκεί. Έχει κάνει και πέντε εκπομπέ. Άρα τηλεόρισε, αλλά σοβαρότητα. Άρα μπορεί τα συμφέροντά μου στην Ευρωβουλή να τα. Υπερασπιστή. Πέρα όμω από αυτό, το θέμα μα δεν είναι αυτό, είναι ότι περνάει άσχημα εκεί. Τη στείλανε από εδώ, αλλά περνούσε καλύτερα όταν εργαζόταν στα κανάλια παρά τώρα γιατί μπαίνει μέσα οικονομικά κατά 60%. Τι σημαίνει τώρα αυτό, Ποιο είναι το 100% Τι σημαίνει 60% κερδίζω. Μπαίνω μέχω μείον 60% από το, την προηγούμενη κατάσταση, Από αυτό που δημοσιεύεται, Από τα 30.000 που κυκλοφορούν ω αμοιβή Ευρωβουλευτού. Δεν ξέρουμε. Συνεχίστηκε συζήτηση το πρωινάδικο και. Θα την ακούσουμε και μισή τώρα, μπας και βγάλουμε καμιά άκρη, αλλά τουλάχιστον θα συμπονέσουμε την Ευρωβουλευτή. Αυτά τα χρήματα είναι ένας φάκελος, ο οποίος έχει το όνομά σου και μέσα από αυτό το φάκελο πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο... Του συνεργάτε σου στι Βρυξέλλε, των οποίων οι αμοιβέ ξεκινούν από τα 3.500 με 4.000 ευρώ και φτάνουν τα 11.000. Αλλά και η Γεγραφεία Φαντάσματα έχουμε ακούσει και πάλι φαντάσματα. Θέλω να, αυτό είναι σημαντικό να το, ξε, το ξεδιάλεινουμε και οποιοδήποτε γκουγκλάρι μπορεί να το βρει. Και αν έχει και κάποιου συνεργάτε στην Ελλάδα. Δεν έχει την πρόσβαση στα χρήματα αυτά. Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Δεν είναι δικά σου. Εσύ έχει την αμοιβή σου. Που είναι πολύ συγκεκριμένη και από εκεί και έπειτα έχει τα extra που είναι η καθημερινή σου παρουσία από εκεί, αυτό είναι τα, αυτές είναι οι επιτροπές που λένε, από τα οποία όμως πληρώνεις. Τα ενοικιά σου, τα ξενοδοχεία σου, τα φαγητά σου, τις διατροφές σου εκεί, πληρώνεις τη ζωή σου εκεί από αυτά τα χρήματα. Στις Βρυξέλλες πια δεν έχουμε ζωή, παρ το Γεράνι, πάρ' το Στεφάνι, πάρ' τα όλα, δεν λέει να είσαι σήμερα ευρωβουλευτής και βλέπουμε πόσοι σκοτώνονται για να μπουν στα ευρωψηφοδέλτια και βλέπουμε και θυμόμαστε τι σκοτωμό έγινε και στις πρόσφατες εκλογές για να μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Να μια Ελληνίδα που αν και είναι της Ν. Δημοκρατίας θα περιγράφει με χρώματα και όλο αυτό, την, όλη αυτή την τέλεια εικόνα που ακούμε εδώ που έχει δημιουργήσει ο ξυπνότερο Πρωθυπουργό που έχει συνεργαστεί με τον Χρυσοχοίδη και το υπόδειγμα που κάθονται και το μελετούν όλοι έχει και κάποιες, πέρα από τη που λέω εγώ έχει και μόνο αυτό, έχει και κάποιες μελανές σελίδες και στιγμές όπως είναι η ζωή της Ελεονόρας μελέτη Φεύγουμε από εδώ, πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ απέναντι Πριν λίγο καιρό είχαμε εκλογέ εκεί έτσι όπω έγιναν. Απεκλείστηκε ο Κασελάκη, του κλείσαν σε ένα υπόγειο, του άλλου του βάλανε στον εξώστη. Έγινε όπω έγινε. Εκεί υποψήφιο ήταν και ο Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίο μα εξήγησε για ποιο λόγο ακριβώ ήταν υποψήφιο. Το γεγονό ότι είχε μια πορεία πριν. Εκεί, είχα, εκεί δεν ήμουν υποψήφιος πρόεδρο, εκεί είχα αποστολή. Τι αποστολή. Γιατί, γιατί πήγες υποψήφιο, <laughs> Έπρεπε. Τι, πο, έπρε... Πολλοί το είδαν, το κατάλαβαν. Θα το εξηγήσει. Όχι, εσύ δεν το εξηγήσει. Εκεί είχα αποστολή, είχα αποστολή. Έπρεπε να, με την αυτή του υποψηφίου να περιδιαβαίνω τα κανάλια γιατί αλλιώ δεν θα μπορούσα να τα περιδιαβαίνω με τέτοια άνεση. Με το χρήσμα του υποψηφίου και να σπάω σε, σε τάλιρα αυτά που έλεγε η πολιτική γραμματεία. Να τα σπάω σε τάλιρα. Το καταλάβατε. Ναι. Και να διαφημίζω με τον καλύτερο για να μπορούν οι, τα φαβορή τουλάχιστον τα δύο να κάνουν πολιτική συζήτηση. Και όχι να μιλάνε για. Άλλα, άλλα πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να μιλάμε Εγώ έκανα τη, τη φρόμικη δουλειά πούμε, τη, σαγωγικό, λάτζα. τη λάτζα Είχε αποστολή Ο Απόστολος Γκλέτσο Γι' αυτό μπήκε υποψήφιος Για να θολώσει λίγο τα νερά Και για να πηγαίνει στα κανάλια Και να θέτει αυτό στην ατζέντα Τη σοβαρή την πολιτική και όχι τα υπόλοιπα ώστε να μπορούν οι άλλοι δύο δηλαδή ο Πολάκης και ο Φάμελος ακόμη και ο Σοβαροί και αυτοί με αποστολή να μπορούν να θέσουν τα θέματα που αφορούσαν τον, τον κόσμο τότε του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό έτσι το είχε αντιληφθεί Ευτυχώ που ήταν υποψήφιο και πήγε εκείνο με τι περίφωνες μπαταρίες στο debate που είχε γίνει οπότε όντως ήταν αποστολή και πολύ σοβαρή αποστολή και την εξετέλεσε με πολύ σοβαρό Τρόπο, να μείνουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μάλλον δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι άλλο. Μα το λέει ο βουλευτή του ο Μπάρκα. Το έχω ξαναπεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παράγει, παράγει κόμματα, κοινοβουλευτικά κυρίω. Ο Άγιαξη. Είμαστε <laughs> όχι. Είμαστε την <laughs> Παρσελόνα τη πολιτική, <laughs> με την έννοια ότι έχουμε, έχουμε <laughs> πάγκο και <laughs> παράγουμε τέτοιο. Αλλά <laughs> θέλω να σα πω κάτι. Κοιτάξτε, είπατε ότι η αντιπολίτευση προ, ε, ε, αποφασίζει. Εγώ δεν βάζατε. Εντάξει, κολλήν είναι αυτά εβλέπεις τώρα το ΣΥΡΙΖΑ και το πρώτο που σου έρχεται στο νου είναι η Μπαρτσελώνα. Λογικό νομίζω, κοιτώντας, παρακολουθώντας τους πέχτες του ΣΥΡΙΖΑ από πολλάκι φάμελο, γκλέτσο με την αποστολή, μπάρκα εδώ και όλους τους υπόλοιπους, Γεροβασίλη και τα άλλα παιδιά, λες αυτή είναι επίπεδου Μπαρτσελώνα, οπότε πολύ σωστή η παρομοίωση του Κώστα Μπάρκα, του βουλευτή Λαός, τώρα μέρος δεύτερον. Μόρι καμπλώ να τον εφράουν καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Να σου πω μαλάκα, έγινε παγωθεί έφυγε ο άνθρωπο, ο Συνήθι τον έγινε φάει μαλάτη. Τι έγινε δηλαδή, τι έκανε αυτό ο άνθρωπο που δηλαδή είναι τόσο πολύ κατακρήστείο. Μαν είναι δυνατόν. Μα τι να προτοπεί, Τσουκάτω, χρηματιστήριο, Τόρμη 1, Τσου Να έτσι μια πρόχειρη. Ολυμπιακού αγώνε, ζέπελι, οι κάμερε και όλα αυτά τα ασφαλία των Ολυμπιακών Αγώνων, ξέρει ο χορήτη. Έτσι κάνουμε πολιτική εμεί. Αυτή είναι η απάντησή μα. Κοίταξε να δεις Ο Σιμίτης θεωρώ εγώ τώρα έτσι γνώμη μου Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός ναι. Έτσι με το μαλάκα τον παπαντρέο Το μαλάκα τον βλάκα το Καλός το όχι το μόνο μπο... καλός Τόσο υλικό δεν μας είχε δώσει κανείς μέχρι τότε Εγώ πήγα και έβανα <σχ�λειά> κροτίδες <σχ�λειά> της λέγανε Κοίταξε να δεις Ο Σιμίτης μαλάκα Δεν φταίει επειδή ήταν μια μαλακιακία Το ότι θα υπερασπιζώσουν και το Σιμίτη Ήταν φυσικό επόμενο στη σου. Είμαι κολλημένος Είμαι Ε μαλάκα ο Μητσοτάκης γαμάει Αν δεν γαμούσε θα σούλεκα το ίδιο Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ Είμαι μαλάκα δίκαιος Ο Σιμίτης ήταν ένας άξιος πρωθυπουργό Και δεν φταίει που είχε το Που παρατήσανε τα γύρια στα βουνά Και πήραν τηλέφωνο μαλάκα Και γίνανε χρηματιστέ σε μια νύχτα Τα μπουρδέλα όλα Ε τριμπουρδέλα Να πάει να που παίζ Και μαλάκα, με και με με κούρασες, κούρασες. με κούρασες τη νέα χρονιά δεν θα σα ακούω τόσο πολύ σε βαριέμε. Γεια! Ανέλπιστο. Καλή χρονιά. Κύριε Πρωθυπουργέ, εσεί. Τη μύθησε ο Πρωθυπουργό στο τηλέφωνο. Καλημέρα. <και> Ανέλπιστο. Εσείς κύριε Είναι... Πρωθυπουργέ. Αποστόλη μου πολλά, πολλά. Καλή χρονιά. Υγεία. Συνεχίστε όπω θα κάνετε μέχρι και τώρα. Φέτο πολύ φτώχεια στην αγορά έπεσε και στα τάξη. Συνεχίστε παιδιά. Κανένα παράσταση. Ξεκινάμε τώρα. 16, 17, 18 Γενάρη, Κρήτη. 25, 26, 26 Θεσσαλονίκη Λάρισα. 7 Φλεβάρι, Λονδίνο. Λονδίνο. Λονδίνο ναι, γιατί επειδή έχει ποντίκια. Αυτό πάω ωραίος, να τα βρίσκω. Το Λονδίνο έχει φτερά στου τηλεφωνικού θελάμου. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Και από 19 Φλεβάρι, Τετάρτε, Αθήνα, Σταυρό του Νότου. Ε, παράταση. Τα φιλιά μου, καλέ εκπομπέ. Άσεται καλέ εκπομπέ. Να είσαι στην παράσταση. Κάτσε κάτι πριν, απελάτη. καλός καλός Καλώ, καλώ, ακούει. <ΣΣ> Χαίρετε, καλή χρονιά. Επίση. Πήρα να ταυμάσω του ηγέτε τη αριστερά. Ο ένα, ο Κασελάκη, βγαίνει στο Λιάνκα. Ο άλλο, ο Φάμελο, υποτίθεται σοβαρό, βγαίνει στη Σκουρλά. Διαφημίζει τη γυναίκα <laughs> Δεν έχουμε σωσμό. Μήπω <laughs> τελικά ήταν καλύτερο ο Πολάκη. Φουλ. Αν εσύ. έχω να διαλέξω σε αυτό. Στη χώρα yeah. τη κομμωδία, ναι, Πολάκη. Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουν εμένα το πεταγμά Γιατί, σοβαρά σε Ναι, καλέ. Το ότι δεν βγαίνει ο πολλάκι στα πρωινάδικα τον κάνει σοβαρό, τέλο. Αυτό, Αυτό ακριβώ. Τα είπα όλα. Για του εκδοτικού οίκου να το ακούνε. Ναι, ακούω. πείτε και ένα μήνυμα για αυτού. Γιατί δεν ακούνε και δεν λαμβάνουν και πολλά μηνύματα. Και όσα λαμβάνουν δεν τα λαμβάνουν υπόψη του. Η ορόρα έρευνα έκλεισε. Επίση έκλεισε και ο πύρηνο κόσμο. Έκτοτε έκλεισε τα... ο πύρηνο που Πού θα ψωνίζουμε τώρα. Αυτά τα με... Πού θα ψωνίζουμε τα... με κλειστό τα... τον πύρηνο κόσμο. Πια. Μότο στα μου Πού τα βγάλανε τα Άσε με τα... τώρα. Είχα τα... κανονίσει τα... να κάνω εκεί τα ψώνια μου. Να μεταφέρουν στα ελληνικά. Μιλένια Λιχποστοκ το σωστό, όχι στα ελληνικά, στα ελληνικά στα ελληνικά ναι ναι όχι αυτό... στα ελληνικά Ε, ε δεν συνογέσαι όχι γεια yeah. με αφορμή το θάνατο του Κώστας Σιμίτη υπάρχει ένα στο διάλογο. μια συζήτηση για το τι άφησε όπως γίνεται πάντα με τις προσωπικότητες τις μεγάλες που έχουν περάσει από αυτό το τόπο και είναι λογικό να υπάρχουν τα υπέρτα. κατά λέγονται διάφορα και ακρότητες Γίνεται ένας απολογισμός, πολύ λογικό, πολύ φυσιολογικό. Σε αυτό το πλαίσιο, κάμερα από την Αλεξανδρούπολη, από τοπικό κανάλι, βγήκε έξω και βρήκε δύο κατοίκου, ο ένας είναι υπέρο, ο άλλος κατά. Οι σεραίοι πολίτες αναφέρθηκαν στην απώλεια, στο έργο του Κώστα Σιμίτη και το αποτύπωμα που άφησε. Εγώ θυμάμαι ότι οι φίλοι μου και εγώ χάσαμε με 10.000 ευρώ, από το χρηματιστήριο. Θυμάμαι που τον μπάγκαλο του παρέδοση στου Τούρκους η μισέα τάξη είχε καταστραφεί δόντως από το χρηματιστήριο. Όλοι οι φίλοι μου είναι στον Άσο. Ε, τι να πρωτοθυμηθήκα στην Ελλάδα που ήταν στο Μπάτο και πήγε πάνω. Τι να θυμηθούμε. Να θυμηθούμε που πήγε στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου ρί, ρί, ρί, ρί, και δεν είδα ξανά τέτοια. Τι να θυμηθούμε άλλο ρε παιδιά που μα έβαλε στη, στην ΟΔΕ Την Κύπρο, την Κύπρο που ήταν εξαγασμένη η Κύπρος, που τη βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία βλέπει με τα κιάλια την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Ε, πια, δεν πια, δεν μπορώ να θυμάμαι άλλο. Ένα συμπέρασμα βγαίνει από αυτούς τους δύο σε και όχι από την Αλεξανδροπολή που είπα εγώ. Ο ένας είχε κερδίσει τότε στο χρηματιστήριο και όλος είχε χάσει τα λεφτά του. Ο δεύτερος έχει κερδίσει το χρηματιστήριο, γι' αυτό τα λέει έτσι. Ο πρώτος ξεκινάει με το χρηματιστήριο, Σεραίος και όχι Αλεξάνδρου Πολίτης. Έτσι λοιπόν καταγράφονται και διαχωρίζονται οι απόψεις για τον Σιμήτη. Τότε υπήρχε η σατυρική εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα στο Άλτερ, της οποίας μέλος, συντελεστής ήμουνα και εγώ, Γράφαμε κείμενα εκεί και το, το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα το είχα γράψει εγώ τότε. Ήταν ένα διάγγελμα του Κώστα Σιμίτη με τη μεταμφίεση βεβαίω του Γιώργου Μιτσικώστα. Κάντε το εικόνα. Είναι διάγγελμα με την αφορμή μια χρονιά. Κάτι είχε γίνει τέτοιε μέρε, πρέπει να ήταν. Και βάλαμε τον τότε Πρωθυπουργό να απευθύνει διάγγελμα προ τον ελληνικό λαό. Αμφίεση Μιτσικώστα Σαν Σιμίτης και φωνή, η τότε φωνή του Σιμίτη. Στο σημείο αυτό, θα μια σύντομη αναφορά στο έργο Μόνο που για να πρωτοτυπήσω δεν θα πω τι κάναμε. Στα έχουμε πλήξει και με αυτά έτσι κι αλλιώς Θα σα πω τι δεν κάναμε. Μην τρομάζετε, είναι λίγο. Δεν φτιάξαμε μια υγεία που να σέβεται τον άνθρωπο. Δεν φτιάξαμε μια παιδεία που να μορφώνει πραγματικά και δωρεάν. Δεν κατορθώσαμε να κάνουμε τι ελληνικέ οικογένειε να ζουν χωρί άγχο για το αύριο. Δεν εξασφαλίσαμε δουλειέ για όλους τους νέους. Δεν καταφέραμε να έχουμε αξιοπρεπή συντάξεις. Δεν καταφέραμε να φτιάξουμε πόλεις όμορφε ανθρώπινες, με σεβασμό στον περιβάλλον. Δεν σταματήσαμε κάθε είδους αντικοινωνικά φαινόμενα. Δεν σταματήσαμε τον αισθητικό και ηθικό εξευτελισμό. Δεν καταφέραμε να μην υποτιμάμε. Θα αναρωτηθείτε, μα καλά ρε, μ γιατί δεν τα κάνατε αυτά διότι στόχος μας δεν ήταν να αλλάξουμε την κοινωνία αλλά να βελτιώσουμε τη θέση μας στην κοινωνία διότι στόχος μας δεν ήταν να αλλάξετε τη ζωή σας αλλά να βελτιώσετε μόνο τη δικιά σας ζωή διότι αν είχατε ως στόχο να αλλάξετε τη ζωή και την κοινωνία δεν θα είσαστε ένας معνή λαός αλλά ένας λαός που ξέρει τι θέλει Αν θέλατε να αλλάξετε την κοινωνία και τη ζωή σας Δεν θα ψηφίζετε μας Και δεν θα σας αρκούσε μόνο η ψήφος Υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει οτιδήποτε Όταν το μόνο που περιμένουν 10 εκατομμύρια Είναι να ρίξουν ένα χαρτί στην κάλπη μια φορά στα τέσσερα χρόνια Ελληνικέλα, λαέ Θέλω να ξέρεις κάτι Εγώ ήμουν αυτός που ήμουν Αλλά κι εσύ Είσαι αυτός που είσαι Εγώ δεν μπορούσα να λειτουργήσω ξεκομμένος από εσένα Εσύ είχες εμένα ως ηγέτη Γιατί είχε αποφαστεί ότι εγώ σου ταιριάζα Τώρα αποφασίστηκε ότι σου ταιριάζει κάτι άλλο Και εσύ για άλλη μια φορά δεν έχεις να κάνεις και πολλά πράγματα Μονάχα να εγκρίνει την επιλογή Γιατί όπως έχει καταλάβει Μόνο αυτό είσαι ικανός να κάνεις Έλληνοι και λαε, δεν αποφασίζεις, απλώς σε γκρίνεις Εγώ τελείωσε. φεύγω, εσύ μένεις Σου εύχομαι λοιπόν καλή και όνειρα υλικά. Και μάζευε εκεί τα πράγματά του Από την παλιά εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα Στο κανάλι αλτερούτη εκπομπή υπάρχει, ούτε και το κανάλι βεβαίως Έτσι τα βλέπαμε τότε, έτσι τα γράφαμε και με τις μεταφιές του Γιώργου πήγαιναν όλα πολύ καλά και λέγαμε αυτά που ακουγόντουσαν τότε και ακούστηκαν και πριν λίγη ώρα. Φτάσαμε στο τέλος τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσει, αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο εμείς αύριο μαζί με τον άλλον τα υπόλοιπα Γεια σας. Ελατρεία. Είχα ξεχάσει ότι ξεκινάτε σήμερα. Νόμιζα ξεκινάτε αύριο μαζί με τα σχολεία. Μα τι είμαστε, τι μα πέρασε. Καλέ, δεν το ζητώ. Σταματήσαμε μια μέρα νωρίτερα από τα σχολεία. Ξεκινήσαμε μια μέρα νωρίτερα από τα σχολεία. Άρα, άτσι. Ναι, για να μιλέτε. Mm. Δεν θα πω τίποτα για το Σμίτι. Τα λέει μια χαρά ο και το φιέρμα που κάνετε. Ευτυχισμένο το 2025. Happy μα, New Year. Happy New Year. Λοιπόν, το 2025 είναι το τετράγωνο του 45. Α, oh, ναι. Ε, αυτό θα πάει σε αστρολογία είμαι σίγουρος Όχι όχι δεν πάει Κρίμα. Το λέω σε σένα που ξέρω ότι ήσουν τη θεωρητική Ενώ εγώ είμαι τη θετική. Δηλαδή το 2025 είναι τέλειο τετράγωνο Το επόμενο τέλειο τετράγωνο είναι Το 2116 Που είναι το τετράγωνο του 46 Το 2116 λοιπόν δεν θα ζούμε το Μίλα για τον 2010, εαυτό σου. Το 2116 είναι δύο χρόνια επιπλέον Από τη διάρκεια του τρίτου μνημονίου Που ψήφισε το δημοκρατικό τόξο Του Τσίπρα με δύο ψήφου. Φθηνό yeah, καρφή για την αριστερά μας Καλησπέρα Καλή χρονιά Αγωνιστική Μας λείψατε πάρα πολύ Γκώσαμε στην ωραία, κονσέρβα Ωραία η πάνε... κονσέρβα Ωραία κονσέρβα για να συνηθίζει. Ναι ναι να τη συνηθίζει. Πώς περάσαμε. Ε εντάξει τσίμα τσίμα Δεν προλάβαμε μεμωρέ Και εμείς να φορτίσουμε τις μπαταρίε μα όπω κλασικά λέω πάντα Αποστόλη Ποιο είναι αυτό το τετραήμερο πέντε που έκανε ο Μητσοτάκουλα για τον άρχοντα τη διαπλοκή. Τετραήμερο, τέσσερι μέρε, ότι είναι αρκετέ, α πούμε, για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα. σιγά να μην ξεχάσουμε. Και ποιοι θα θυμούνται τα σκάνδαλα. Ε, οι μικρόψυχοι. Οι μικρόψυχοι, βέβαια. Όλοι αυτοί οι γλύφτε που τον ξυμνούν τώρα και αυτό, οι νεκροί δεν δικαίωτοι. Τέλο. Αυτό ο άνθρωπο μα έφερε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Ήταν ο πρώτο που ανέφερε τη λέξη ζωομετού. Ο πρώτο που ανέφερε, αν δεν γίνει, θα προσφύγουμε στο ζωομετού. Και θύμε Ένα όλοι στη δεξή και θα μέσα στο υπουργικό το, Μισό, είναι το παλιό του Πασό και εκείνο το καλό το Πασό. το και σημαίνει, σημαίνει, σημαίνει. από εκεί πέρα. 3, εγώ είμαι πάλι, κάτσε να βγάλω το ακουστικό. Να ακούω τη φωνούλα σου πιο καθαρά. Αυτό, ναι. Είχα ξεχαστεί όπω σου είπα. Μία με δύο είχα κανονίσει μια δουλειά. Έχασα την εκπομπή. Και θέλω να ρωτήσω τα εξή. Τετραήμερο πένθο για το θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού Τα σχόλια δεν θα κλείσουν. Για το Χριστόβουλο είχαμε κλείσει ημέρε. Τίποτα, δεν σέβονται. Δεν σέβονται. Το θυμάμαι γιατί εγώ έκανα τότε 130 Σιγά. Ναι, σωστό, τόσο έχει. Λοιπόν, για τη δολοφονία 58 ανθρώπων, την κρατική δολοφονία Α, το, το περίμενα, 58. περίμενα Α, αυτή πέρι. τη μίζερη στιγμή, την περίμενα. Πριμεροπένθο mm, το ίδιο είναι. Με τα πάντα είναι η λειτουργία. Α, και πάλι. Λαϊκίζεις, Α, τα γνωστά όλα. Σχεδόν 50 χρόνια η Νατάσα με τη Ματήλα της Παλευθύνης. Ναι. Σχεδόν 50 χρόνια Τώρα στη μαύρη αρρώστια Ανάξια πλέον Άκουσε να δεις. Εγώ θα στυμπω τη βλακία μου και α Πρώτη φορά Είχομαι θα ανεμίτρεπε. Εύχομαι του χρόνου να γίνει πάλι παρόμοια συναυλία και να είναι επάνω όλη η αντιπολίτευση προοδευτική. Εγώ λέω ένα ονείρατο. Οι άλλοι θα πάνε στο πεδίο του ΑΡΕΟ, τσέρι και δημοκράτε. Εμεί να είμαστε στο Σύνταγμα. Όλοι μας. Εγώ εύχομαι του χρόνου να μην είναι ένα με τη μαντήλα. Να είναι πάνω χιλιάδε με την τζαντίλα. Το δίκιο του Αυτό να είναι με τη μαντήλα και με τη τζαντήλα πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό που σου είπα εγώ κάποιο αποτέλεσμα. Ε, αυτό επειδή είσαι ρεφορμιστής, τώρα δεν βγάζω μάκρυ. Αυτό, λοιπόν, αυτό έλα, που λες εσύ είναι μια βλακεία mm. και το ξέρεις 50 χρόνια. Τίποτα δεν θα γραμμένω Στη γραμμένη σου ζωή Όλοι δω σου ανστένω Peszuliaki, ja gocha peszuliaki. Zaraz będziecie tu o ja, Τ' όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Τ' όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε γιατί.